τι είναι ο Σοσιαλισμό. <Τι> από την αρχή, ο Μουσολίνη ήξερε να εκτιμά την κοινωνική ύλη συνειδητότερα από τον Χίτλερ, του οποίου ο αστυνομικός μυστικισμός ενός Μέτερνιχ ήταν πιο προσιτός από η πολιτική άλγευρα ενός Μακιαβέλη. Φτάνει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ρωμαίος άθεος χρησιμοποιεί την εκκλησία όπως την αστυνομία ή τη δικαιοσύνη, ενώ ο Βερολινέζος συνεταιρό του πιστεύει πραγματικά στο αλάθητο της Ρωμαϊκής εκκλησίας. Την εποχή που ο μελλοντικός Ιταλός δικτάτορας θεωρούσα ακόμα τον Μάρξ σαν αθάνατο δάσκαλο για όλους μας, υπεράσπιζε, καθόλου άτεχνα μάλιστα, τη θεωρία που βλέπει στη σύγχρονη κοινωνία πριν από όλα τη σχέση των δύο βασικών δυνάμεων, της αστικής τάξης και του προλεταριατού. «Είναι αλήθεια», έγραφε ο Μουσολίνης στα 1914, «ότι ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις υπάρχουν πολυάριθμα ενδιάμεσα στρώματα που σχηματίζουν, τα δικά του λόγια, ένα είδο συνεκτικού ιστού της ανθρώπινης κοινότητα. Αλλά, όπως έλεγε, στις περιόδους κρίσης, οι μεσές τάξεις προσελκύονται, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις ιδεολογίες τους, από τη μια ή την άλλη από τις βασικές τάξεις. Πολύ σημαντική γεννήκευση. Όπως η επιστημονική ταξεις πολυ σημαντικη γενικεψι οπως παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο θεραπεία των ασθενών, αλλά και επίσης και αποστολή του στον άλλο κόσμο από το συντομότερο δρόμο, το ίδιο και η ανάλυση των σχέσεων των τάξεων, προορισμένη από το συγγραφέα της για την κινητοποίηση του προλεταριάτου, έδωσε στο Μουσολίνι, όταν αυτός πέρασε στο αντίθετο στρατόπεδο, τη δυνατότητα να κινητοποιήσει τις μεσαίε τάξει εναντίον του προλεταριάτου. Ο Χίτλερ συμπλήρωσε αυτή τη δουλειά, μεταφράζοντα την ιδεολογία του φασισμού στη γλώσσα του γερμανικού μυστικισμού. Οι πυρές που καίνε τα βιβλία του Μαρξισμού, φωτίζουν την ταξική φύση του εθνικοσοσιαλισμού. Όσο οι ναζί δρούσαν σαν κόμμα και όχι σαν κρατική εξουσία, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την εργατική τάξη. Από το άλλο μέρος, η μεγαλοαστική τάξη, ακόμα και εκείνη που υποστήριζε με το χρήμα της τον Χίτλερ, δεν θεωρούσε αυτό το κόμμα δικό της. Η εθνική αναγέννηση στηρίχτηκε ολοκληρωτικά στις ενδιάμεσες τάξεις το πιο καθυστερημένο τμήμα του λαού. Τη βαριά σαβούρα της ιστορίας. Η πολιτική τέχνη των ναζί ήταν να συγκολήσουν τους μικροαστούς με μια κοινή εχθρότητα εναντίον του προλεταρία Τι έπρεπε να γίνει για να πάνε τα πράγματα καλά, πριν απ' όλα να συντρίψουν αυτούς που ήταν από κάτω. Ανίσχυρη μπροστά στο μεγάλο κεφάλαιο, η μικροαστική τάξη ήλπιζε με την καταστροφή των εργατών να ξανακερδίσει μια κοινωνική αξιοπρέπεια. Οι Ναζί χαρακτηρίζουν το πρακτικό του με τον σφετερισμένο τίτλο της Επανάστασης. Ο φασισμός όμως αφήνει το κοινωνικό σύστημα απείραχτο. Αυτό καθ' αυτό το πρακτικό του Χίτλερ δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε καν τον τίτλο της Αντεπανάστασης. Αλλά δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν απομονωμένο γεγονός. Είναι το συμπλήρωμα του κύκλου των κλονισμών που άρχισαν το 1918 στη Γερμανία. Η Επανάσταση του Νοεμβρίου που έδωσε την εξουσία στα Συμβούλια των Εργατών και των Στρατιωτών ήταν προλεταριακή από τη θεμελιώδη τάση της. Αλλά το κόμμα που βρισκόταν επικεφαλής του προλεταριάτου ξανά την εξουσία στην αστική τάξη. Με αυτή την έννοια η Σοσιαλδημοκρατία άνοιξε την εποχή της αντεπανάσταση πριν ακόμη κατορθώσει η Επανάσταση να αποτελειώσει την εργασία της. Εν τούτης, όσο η αστική τάξη εξαρτιόταν ακόμα από τη σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή από τους εργάτες, το καθεστώς διατηρούσε τα στοιχεία ενός συμβιβασμού. Ταυτόχρονα, η διεθνής κατάσταση και η εσωτερική κατάσταση του γερμανικού καπιταλισμού δεν άφηνε περιθώρια για παραχωρήσεις. Αν η σοσιαλδημοκρατία έσωσε την αστική τάξη από την προλεταριακή επανάσταση, ο φασισμός ήρθε με τη σειρά του να απελευθερώσει την αστική τάξη από τη σοσιαλδημοκρατία. Το πρακτικό πραξικόπημα του Χίτλερ είναι ο τελικός κρίκος στην αλυσίδα των αντεπαναστατικών μετατοπίσεων. Ο μικρόαστός είναι εχθρικός στην ιδέα της εξέλιξης, γιατί η εξέλιξη βαδίζει αναπόφευκτα εναντίον του. Η πρόοδος δεν του έφερε τίποτε άλλο εκτός από χρέη που δεν μπορεί να πληρώσει. Ο εθνικοσοσιαλισμός απορρίπτει όχι μονάχα τον μαρξισμό, αλλά επίσης και τον δαρβινισμό. Οι ναζί καταργούνται τον ηλισμό, γιατί οι νίκες της τεχνικής πάνω στη φύση σημαίνουν τη νίκη του μεγάλου κεφαλαίου πάνω στο μικρό. Οι ηγέτες του κινήματος εξοντώνουν τη διανόηση, όχι μονάχα γιατί οι ίδιοι διαθέτουν διανοούμενους δεύτερης ή τρίτης σειράς, αλλά προπάντων γιατί ο ιστορικός ναζί δεν ανέχεται την ανάπτυξη έστω και μίας σκέψης μέχρι τα τελικά συμπεράσματά της. Ο μικροαστός έχει ανάγκη από μια ανώτερη παρουσία. Μια μυθολογία πάνω από την ηλίκη την ιστορία. Προστατευμένη ενάντια στον ανταγωνισμό, τον πληθωρισμό, την κρίση και του πληστηριασμού. Στην εξέλιξη, στην οικονομική σκέψη και στον ορθολογισμό του 20ου, του 19ου και του 18ου αιώνα αντιτάσσεται ο εθνικό ιδεαλισμό σαν πηγή ηρωικής έμπνευσης. Το έθνος του Χίτλερ είναι η μυθολογική σκιά της ίδιας της μικροαστικής τάξης, το παθητικό παραλήρημα που τις δείχνει τη χιλιόχρονη βασιλεία της γη. Για να υψώσουν το έθνος πάνω από την ιστορία, του δίνουν το υποστήριγμα της φυλή. Η ιστορία εκπορεύεται από τη φυλή. Οι φιλετικές ιδιότητες δημιουργούνται ανεξάρτητα από τις μεταβαλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Απορρίπτοντας την οικονομική σκέψη σαν κατώτερη, ο εθνικοσοσιαλισμός κατεβαίνει έναν όροφο παρακάτω. Από τον οικονομικό ηλισμό καταφεύγει στον ζωολογικό ηλισμό. Η θεωρία της φιλής, σαν να είχε επινοηθεί ειδικά για ένα φαντασμένο αυτοδίδακτο, που αναζητεί το παγκόσμιο κλειδί για όλα τα μυστήρια της ζωής, φαίνεται προπάντων αξιοθρήνητη στο φως της ιστορίας των ιδεών. Για να δημιουργήσει τη θρησκεία του καθαρού γερμανικού αίματος, ο Χίτλερ χρειάστηκε να δανειστεί από δεύτερο χέρι τις ρατσιστικές ιδέες ενός Γάλλου διπλωμάτη και ερασιτέχνη συγγραφέα, mm. του Κόμι Γκομπίνο. Την πολιτική μεθοδολογία του, ο Χίτλερ την βρήκε ολοέτοιμη στους Ιταλού. Ο Μουσολίνη είχε ευρέω χρησιμοποιήσει τη θεωρία τη πάλη των τάξεων του Μάρξ. Ο ίδιο ο Μαρξισμό ήταν ο καρπός τη ένωση τη γερμανική φιλοσοφία, τη γαλλική ιστορία και τη αγγλικής οικονομία. Ανατρέχοντα τη γενεαλογία των ιδεών, έστω και των πιο αντιδραστικών και των πιο ηλίθιων, δεν βρίσκουμε ίχνο ρατσισμού. Η τεράστια φτώχεια της εθνικοσοσιαλιστικής φιλοσοφίας, δεν εμπόδισε τις ακαδημαϊκές επιστήμες να μπουνε με διάπλατα τα πανιά μέσα στο στόλο του Χίτλερ όταν η νίκη του φάνηκε καθαρά. Τα χρόνια του καθεστώτος της Βαϊμάρης υπήρξαν για το μεγάλο τμήμα του συρφετού των προφεσόρων μια εποχή ταραχής και ανησυχίας. Οι ιστορικοί, οι οικονομολόγοι, οι νομικοί πελαγοδρομούσαν σε εικασίες, για να μάθουν ποιο από τα αλληλοσυγκρουόμενα κριτήρια της αλήθειας ήταν το ορθότερο, δηλαδή ποιο στρατόπεδο τελικά θα επικρατούσε. Η φασιστική δικτατορία παραμέρισε τις αμφιβολίες του Φάουστ και τους δισταγμούς του Άμλετ από την πανεπιστημιακή έδρα. Από το λικόφο τη κοινοβουλευτική σχετικότητα, η επιστήμη πέρασε ξανά στο βασίλειο του Απόλυτου. Ο Άινστάιν υποχρεώθηκε να στήσει τη σκηνή του έξω από τη Γερμανία.